Optoia Opa papako opa opa opa bonita opa El remanula Oreos koros lipon Καθίσατε να διασκεδάζετε με την υπέροχη κομμωδία ο Καραγκιόζης και τα λίγματα της Βεζιροπούλας. Θα περάσουμε ωραία. Θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε. Και τώρα πάω για ύπνο. Έρε μαντούλα μου. Α, και τώρα να τελαλήσω τη διαταγή του Πασά. Ωραία. Τι κάδομαι και δεν αρχινώ λοιπόν να τελαλώ. Ακούσατε, ακούσατε... Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Σέλβοι, Βουλήγαροι, Ρουμάνοι, Πόλωνοι... Αγάδες, Πασάδες, Δρεβισάδες, Ρώσιμ, Μπόελες, Οθωμανοί... Κατά διαταγή του Πολυχρονωνεμένου μας Πασά, όποιος μπορέσει και εξηγήσει... Τα ανοίγματα της Βεζιροπούλας θα πάρει εκατόλιρες μπαξίσεις, Η Βεζιλοπούλα διασύζυγο και μετά τον θάνατο του Πασάου θα λαμβάνει και τον θρόνο. Τι ουριάζει αυτός απόψε την παλάκα μου Ακούσατε, ακούσατε, μπα που να Που να βγάλει τη σου με λυκάλου στα δόντια το ανάγνωσμα Ακούσατε όποιος δεν μπορέσει να το εξηγήσει η ποινή του θα είναι η Αγχώνη Αχ <σχύ> τραμάρα να ζουρδί πάνε τα δόντια μου πού Εκείνε η Τζαμαρία τι με κομπανάζουνε δεν τα τά... Δεν τρέπεζε λιγάκι να σε πιάσω να σε πλήξω Θα μου σκίσει τη γραμβάντα Ποια γραμβάντα βρε φορά γραμβάντα Ε άμα φόραγα δεν θα την έσχιζες Τρομάρα να σου έρθει εδώ χάνεται ο κόσμος Τα μάθες βρε ότι ο Πασές πρόκειται αύριο να του φεκίσει Πολλούς, πολλούς ανθρώπους που δεν μπόρεσαν να εξηγήσουν τα ενίγματα Ούχνε καλιά γεύρε καραγιάδη Σοβαρό κατάτσαρι και με πήρε και εμένα το παράφορο <ΣΟΥ> Έλα κλαίσαι <κλέζε. ΣΟΥ> <ΣΟΥ> <ΣΟΥ> Έλα σώπα καραγκιόζι μου Εγώ έπαψα <ΣΟΥ> Εσύ είχες αρχίσει πιο πρώτα <ΣΟΥ> Άκουσε εδώ Η μόνη είναι να πας εσύ να τα εξηγήσεις Και να σώσεις και τον κόσμο Και πώς μου να τα ξεμπουρδουκλώσω έτσι που μπερδευτήκανε τα γνέματα της κατσικούλας Μια στάση. Ωραία Κοιτάσουν και θα δεις τι θα πάθουνε. Κόλλητήρις. Έλα μέσα, χαταντζάρι. Παρών, Το ψηλό καπέλο. Το έχει η μαμά και η νενά, η κότα. Μωρέ, κοτοφολιά το κανάνε το καπέλο. Άιντε, φέρε το γρήγορα δε. Μπαμπάκο, μέσα το καπέλο έχει νενήσει κατά και έχει κάνει γατσουλάκια. Μωρέ, ξεσκόνατο να το φορέσω να φύγω. Ωραία σου πάει η μπράβο! Μπράβο. Άιντε, μου. Σου εύχομαι καλή επιτυχία Γεια σου αδρεφούλη μου Γεια σου χαντζαντζάρι μου Και ζωή στα κατσιγόκαη του μου Άντε καλή επιτυχία